αλλά αν το πνεύμα του ευγήκε ελεύθερο και ίσως δυναμωμένο από τον αγώνα, άλλαξε όμως ο τρόπος της ζωής του. Εκέρδισε αποφασιστικό στη δίκη, η καρδιά του όμως έμενε θανάσιμα πληγωμένη, επειδή εις εκείνο το διάστημα έλαβε αφορμή να γνωρίσει δολερούς πολλούς των φαινομένων φίλων του. Όθεν από τότε επεριορίστηκε Δίχω όμως να στύψει η αθάνατη πηγή τη ή προς τους ανθρώπους άκρα αγαθοπιστία του. Και η τη μονάξια τον έσπρωγναν πάντα περισσότερο και αυτό και άλλα προσωπικά του παθήματα και το αντιποιητικό πνεύμα του αιώνας μας το οποίον εχαρακτήρισε ως χίλερ με τα ακόλουθα Η φορά των πραγμάτων έσυρε το πνεύμα του καιρού εις έναν δρόμο εις τον είναι φόβος μήπως αυτό θα απομακρύνεται πάντα περισσότερο από την τέχνη του ιδανικού. Νόμος αυτής είναι να αφήσει την πραγματικότητα και με τόλμη σεμνή να υψωθεί όπου δεν επικρατεί η χρία, διότι η τέχνη είναι μια θυγατέρα της ελευθερίας και θα υποτάζεται εις την ανάγκη του πνεύματος, όχι εις τη βία της ύλη. Αλλά σήμερα βασιλεύει η χρεια Και εις τον τυραννικό ζυγό σερνεί την ξεπεσμένη ανθρωπότητα Η ωφέλεια είναι το μέγα είδωλο του καιρού Το οποίον όλες οι δύναμες βιάζονται να υπηρετούν Και όλοι οι νόες να προσκυνούν Εις τούτη τη χοντρή ζυγαριά Κανένα βάρος δεν έχει πνευματική αξία Και χάνοντα κάθε εμψύχωση Φεύγει από την πολυθόρυβη αγορά του αιώνα. Ως και το φιλέρευνο φιλοσοφικό πνεύμα Αρπάζει τις φαντασίες μίαν επικράτεια κατόπιν τη άλλη Και τα όρια της τέχνης στενεύονται Όσο περισσότερο η επιστήμη απλώνει τα δικά της Όμοια ευρονούσε και ο Σολώμος Και φύλαξε απείραχτη την καθαρή ποιητική του διάθεση αποκρούοντας όσο εδύνατο τα ενάντια στοιχεία. Και εις αυτή την ανάγκη της φύσης του πρέπει να αποδοθεί ότι δεν ηθέλησε ποτέ να περάσει στην ελευθερωμένη Ελλάδα, προαισθανόμενος ότι αυτού δεν θα μπορούσε να μένει αδιάφορος εις τα πολυηδία τοπήματα όπου πρέπει εξ ανάγκης να παραστρατήσει ένα έθνος ή στι αρχές του πολιτισμού του. Ο Σολομός δεν εσυνηθούσε να θεατρίζει τα εθνικά του φρονήματα αλλά με στο άγιο βήμα της ψυχής οικοδομούσε την αληθινή Ελλάδα. αυτή την οποία ο κοινός άνθρωπος δεν εκαταξιώθηκε να είδει ποτέ με όσους συμπερασμού και αν από τα πράγματα με όσα ονείρατα και αν γεννήσει η επιθυμία του αυτή που είναι μυστήριο για όλα τα άλλα παιδιά της φανερώνεται εις τα μάτια του εθνικού ποιητή με τα θεϊκά τη γνωρίσματα και αυτός την αναγνωρίζει και μόλον τούτο αισθάνεται ότι δεν δύναται ακέραιην να την αγκαλιάσει η φαντασία του επειδή καθώς του πολύ έστρου ουρανού όμοια και αυτή πολλά μέρη φαίνονται και μέρη κρυμμένα. Mm. τούτο το ελληνικό μέλλον το οποίον ο Σολωμός με ποιητικών τρόπων αρχέτυπων ή θέλησε, άνδερς Φάλλο, να συμβολοποιήσει ιστούς αθάνατους εκείνους τείχους, ήταν πράγμα εις το αυτός με ακλόνητο θάρρος επίστευε και του το μαρτυρείται και από την εξής απλή φράση η οποία σώζεται εις ένα του ιδιόγραφο. «Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα αισθανθεί μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδο μεγαλείου». Από αυτήν την εποχή Εις την οποία απομονώθηκε περισσότερο από την κοινωνία Εκαταγίνεται πάντα θερμότερα Εις την τελειοποίηση των πονημάτων του Και εις τη μελέτη της φιλοσοφίας Της οποίας ακολουθούσε την πρόοδο ιστα τα μεγάλα γερμανικά συγκράμματα Και εξόχως ιστα τα θεωρητικά του Schiller Ο οποίο άνοιξε ορίζοντα της ποιητική. Ο Σολωμός τα εμελετούσε Υστε Ιταλικέ Μετάφρασε, όπου του έκαναν πρόθυμα οι φίλοι του, ω αγάπη ανταπόδοση των θησαυρών, του οποίου αυτό άφθονα εχάριζε ιστονού το νου και ει την καρδία όσων ευτύχησαν να τον πλησιάσουν. Το φιλερεύνο πνεύμα του εκινείται ει τα διάφορα κέντρα τη φιλοσοφική έρευνα, Ισόλα όλα με θαυμαστή ετοιμότητα, αλλά προθυμότερα ει εκείνο τη κριτική διότι έβρισκε πλουσιοπάροχη την ύλη εις στη μεγάλη του πολυμάθεια της παλαιάς και νέας φιλολογίας. Εις τούτο, καθώς ισκάθε κάθε άλλο, ο νους του ενεργούσε ελεύθερα και η μαγεία της εξωτερικής μορφής δεν ήταν ποτέ ικανή να τον πλανέσει ως προς την ουσία του Έστανε το ζωηρότατα την αμίμητη αρμονία του Βυργιλίου, ώστε ομολογούσε ότι από αυτόν, καθώς από τον Δάντη και από τον Πετράρχη, ωφελήθηκε εις την τελειοποίηση του στίχου του. Χάρησε στη δύναμη, ίδια του μεγάλου νόσ, να έβρει το όμοιο εις τα πλέον διάφορα. Και μόλον τούτο, ενώ η κριτική δεν είχε ακόμη τολμήσει να δώσει αποφασιστικό στα πρωτεία ή στα ομοιρικά ποίηματα, ο Σολομός αυτά μόνο έβρισκε το αθάνατο παράδειγμα της αρχαία τέχνης και έδειγνε ότι ο Λατίνος Ποιητή εις τα ξαναπλάσματά του, την είχε παρεννοήσει. Ένα από τα μέρη στα οποία γίνεται να συγκριθούν μερικότερα οι δύο ποιητάδες είναι η Δολόνια, η Λιάδος Κ. με το επεισόδιο του Νίζου και του Εβριάλου. Ενιάδος 9 Ο Σολωμός εθαύμαζε την ομοιρική ραψοδία όπου η Ανδρία και ο Νους συνενωμένα και συμβοηθούμενα βγάνουν ισκαλό καλό τέλος το τολμηρό επιχείρημα και ω αντίθετο εις τα χαρακτηριστικά αυτά των Ελλήνων πολεμάρχων φαίνεται η Ματεώτης και η ολιγοψυχία του δόλονα. Έβρισκε εξ εναντίες εις το επεισόδιο του Βυργιλίου ότι ο ποιητής άλλο δεν είχε κατά νου ή να σχηματίσει μιαν παθητική διήγηση. Πάθος όμως, το οποίο κατανταψυχρώ άμα συλλογιστεί την Άσ ότι η αιτία της καταστροφής των δύο νέων είναι η άσκοπη και παράκαιρη επιθυμία του Εβριάλου να φορέσει την λαμπριν περικεφαλαία όπου τους προδίνει. Ακόμη νέος είχε γράψει «Η δυσκολία την οποίαν αισθάνεται ο συγγραφέας» «Ομιλώ για τον μεγάλον συγγραφέα» «Δεν στέκει στο να δείξει φαντασία και πάθος» αλλά εις να υποτάξει αυτά τα δύο πράγματα, με καιρό και με κόπο, εις το νόημα της τέχνης. Όθεν εθαύμαζε το ύψος του εσχήλου και έλεγε ότι ο μεγαλόστομος εκείνος νους είχε προαισθανθεί την ρομαντική ποιήση. Εθεωρούσε τους Σοφοκλήτα δράματα καλλιτεχνήματα τέλεια, αλλά συναριθμούσε τον Ευρυπίδη με τους πολλούς ποιητάδε οι οποίοι αποβλέπουν εις το πάθος ως κύριων σκοπών, όχι ως μέσων της τέχνης. Από τα δύο ομοιρικά ποίηματα αναγνώριζε εις την Οδύσσια, καλύτερα παρά η την ιλιάδα καθαρούς τους νόμους όπου ήβρε ο αυτοδίδαχτος πατέρας της Ποιητική. Και η την Οδύσσια έκρινε αριστούργημα τη ραψοδία του κύκλοπος, η την οποίαν έλεγε ο ποιητής θέλησε να παραστήσει την δύναμη του νοός, η οποία αντιπαλεύει με την άγρια υλική δύναμη και κατορθώνει να την οικήσει. Η Φιλοσοφική Μελέτη η οποία εις αυτήν την εποχή τον ενασχόλησε ίσως πάρα πολύ δεν εμάρανε όμως σε αυτόν την ζωηρότατη αίσθηση του προς τη φύση μόλον ότι φαίνεται όπως το σκεπτικό πνεύμα την απογυμνώνει από τη μαγεία όπου πνέουν τα κάλλη της ανερεύνητα από τις θεωρίες εις τις οποίες υψώνεται ο νους του από την σχεδόν μαθηματική ανάλυση των βαθυτερων αρχών τον έβλεπες πολλές φορές εύκολα να κατεβαίνει εις παιγνιδίσματα με άκακα παιδάκια ή να προσιλώνει το βλέμμα γαλινό και ερωτεμένο εις την ωραία φύση όπου τον επερικύκλωνε. Μακριά όμως από την ασθενική νεσθαντικότητα η οποία φαίνεται εις πολλού νέους πηγητάδες τούτη προς την φύση συμπάθεια ήταν εις τι μυστικό και μόλις ομολογημένο. Και όταν ει αυτήν επαραδίθετο ευθύ τα εξωτερικά φαινόμενα έβρισκαν ανταπόκριση Η την εσωτερική του δύναμη. Ει ένα καθαρότατο τη άνοιξης, Δήλη αφού σταμάτησε να θεωρήσει τα διάφορα χρώματα ή στην θάλασσα, ή στα βουνά και ή στον ουρανό, είπε: Κάπου λέγω για αυτά τα χρώματα, όπου δεν έχουν όνομα και έχουν περίσχεια κάλλη. Τέτοιες, επρόσθεσε Ή μπορούμε να υπούμε Ότι είναι και οι πολλές και πολυπίκυλε δύναμες της ψυχής Αυτή η μετάβαση Από τα βάθη της ψυχής στην επιφάνεια της φύσης Και από τούτη πάλι σε εκείνα Ήταν εις αυτόν ακατάπαυτη Ώστε δύνατο να ονομαστεί η πνοή του Όθεν η θαυμαστή ενέργεια Την οποία έχουν στα του Τα εξωτερικά άψυχα φαινόμενα όχι ο λιγότερο, παρά τα μυστικότερα κινήματα της ψυχής. Και ενώ ως προς τούτα τα ύστερα ο ηλικιωμένος ανθρώπινος λόγος δίνει στον νέον ποιητήν υπεροχή προς τους αρχαίους και τούτοι πάλι υπερτερούν εις τα πρώτα χάρη εις το ακόμη παρθενικό του αίσθημα, ο Σολωμός, με ο λίγους νέους διακρίνεται από τους πολλούς εις τούτο, ότι φαίνεται αρχαίος όταν παρασταίνει τη φύση. Από τα πρώτα γυμνάσματα του ποιητικού του πνεύματος τα δύο αδέρφια έως το αίσθησο έρωτα έρωτας χορό» κτλ η μπορεί την να υπή ότι το άτομον εδιάτρεξε τους διαφορετικούς βαθμούς τους οποίους πρέπει να περάσει μία φιλολογία για να φτάσει από το άνθος έως την οριμότητα του καρπού και όμως η εξωτερική φύση φαίνεται εις την ύστερη, όχι ο λιγότερο παρά εις την πρώτη εποχή με όλη τη ζωηρότητα της παρθενίας της γεωμάτι θαύματα Σπαρμένη μάγια Και πάντοτε σημά Εις τα μυστήρια της ανθρώπινης ψυχής Ιστούτο, Ο Σολομό όμοιασε του δάντη Ο οποίος Και αυτός εφύλαξε πάντοτε Εις την ποιησή του Άβλαφτη και λαμπρή Την όψη της φύσης Κοντά ιστες βαθύτερες Και σοφότερες εικόνες Της ηθικής φαινομενολογίας Ει κανένα ίσω από τα ποίηματα του Σολομού δεν ήθελε εύρουμε λαμπρότερα να σειραίουν οι δύο τούτε πηγέ όταν ποτίζεται το πλαστικό πνεύμα, η φύση και ο άνθρωπο, παρά ει τον πόρφυρα, αν είχαμε ακέραιο το ποίημα. Η μεγαλόκαρδη, ευαίσθητη, στοχαστική ψυχή του νέου, αγκαλιασμένη από τα κάλλη τη φύση, λύεται εύκολα ισ τόσου γλυκού δεσμού για να την παραταχθεί ιστο το άγριο τέρας όπου άφευκτα θα τον εξολοθρέψει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης